Αναγνώσματα από την ηχητική βιβλιοθήκη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λιβαδιάς. Η συγγραφέας, Βαλεντίνα φωλιά θα μας διαβάσει το κεφάλαιο το Πάσχα στη Λιβαδιά από τον πρώτο τόμο του τρίτου μου έργου του Θήμιου Δάλκα, Λιβαδιά που εκδόθηκε το 1991. Πάσχα στη Λιβαδιά. Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί. Η λαμπρότερη από όλες τις θρησκευτικέ μας γιορτές για μας τους Έλληνες είναι το Πάσχα. Λαμπροί την Πασχαλιά ο λαό μας. Οι Δυτικοί έχουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά για τις μεγαλύτερες τους γιορτές, αλλά για μας η Ανάσταση του Σωτήρος, καθώς συμπίπτει με την Άνοιξη, που αστράφτη, ευωδιάζει και φρένεται όλη πλάση, αποτελεί αορτή και πανήγυριν πανηγύρεων. Η Ανάσταση του Χριστού για τους Έλληνες γενικά σημαίνει ακόμα και η Ανάσταση του έθνους μας. Για τούτο και σε όλη την Ελλάδα γιορτάζεται με μεγάλη επισημότητα. Όμως τη Λιβαδιά ο ερθοσμός του Πάσχα έχει μια ξεχωριστή διομορφία και γίνεται με τέτοια μεγαλοπρέπεια που δεν τη συναντά κανείς σε άλλη πόλη της πατρίδας μας. Αγάλετε και χέρι πασα ακτήσεις αληθινά εδώ, όπως ψάλλει ο εκκλησιαστικός σύμνοδός. Για τούτο, το Πάσχα στη Λιβαδιά συγκεντρώνει όχι μόνο τα σκορπισμένα από τις ανάγκες της ζωής και τις ιδιοτροπίες της ανθρώπινης μοίρας παιδιά της, αλλά και χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Στα παλιότερα χρόνια έλεγαν απόκριε στην Αθήνα και Πάσχα στη Λιβαδιά». Και πραγματικά, όπως την αρχαιότητα, τα τροφόνια, τα ερκίνια και τα βασίλεια συνάθριζαν στη Λιβαδιά τους Βιωτού και τους πανέλληνες και παρακολουθούσαν εχθροί και φίλοι μονιασμένοι τους γυμνικούς, τους υπηκούς και τους μουσικούς της αγώνες, έτσι και τώρα μαζεύονται όλοι για να συνεορτάσουν και να χαρούν κοντά τη την Ανάσταση του Χριστού με έναν τρόπο μάλιστα όχι μόνο ευχάριστο αλλά και σύμφωνο με τα διδάγματα του Χριστού και εναρμονισμένο ακόμη με το πνεύμα και τα ιδανικά του έθνους μας. Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα από τα παλιά έθιμα της πατρίδας μας, που σφιχτόδεναν τους ανθρώπους και αδέλφωναν τους Έλληνες, ξεύτισαν και άλλα όλος δυο και ξεχάστηκαν. Έπαψαν οι ομαδικοί χωροί που γίνονται στα προάβλια των εκκλησιών και σταμάτησαν οι θεαματικοί αγώνες δρόμου και πάλης που επακολουθούσαν τις μεγάλες γιορτές με έπαθλες τους συνοικητές αρνιά. Καταποντίστηκαν στο βυθό της μονιάς οι άδολες παλιέ εθιμοπραξίες. Δεν ακούονται πια τα επενετικά ή σατυρικά δύστυχα που τραγουδούσαν οι κοπελιές κάτω από τον πλάτανο στις σκούνιες της Πρωτομαγιάς κι ούτε ρίχνονται τα ρυζικάρια του κλείδωνα στο συνοικιακό πηγάδι. Δεν πλένονται τα πρικιά της νύφης στα γάργαρα νερά της έρκινας και ούτε μεταφέρονται μετά το σιδέρωμα φορτωμένα σε λευκά άλογα και με μουσικές στο σπίτι του γαμπρού. Εξέλιπε η μετά το μυστήριο παρέλαση των νέων στους δρόμους με κλαρίνα και βιολιά και μόνο λίγοι χαρούμενοι τόνοι από τις παλιές αγνές εκείνες συνήθειε παραμένουν. Απόμενα μόνο να εμφανίζεται το μικρόκοσμος μεταμορφωμένους σε ευζόνους, βλαχοπούλες, πιερότους και κολομπίνες στην Αποκριά, τα κοριτσόπουλα να τριγυρνάν με τα ανθοστόλια στα καλαθάκια στη γιορτή του Λαζάρου και τα και να τραγουδούν με τις εφρόσινες και ανέμελες φωνές τους τα κάλαντα στις παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μπρο το σάρωμα των παραδόσεων και των παλιών εθήμων, μπρος στην απομόνωση, και την ατομικοποίηση των σημερινών ανθρώπων παραμένει ακόμη ανάμεσα στα λίγα άλλα και ο παλιό τρόπος εορτασμού του Πάσχα στη Λιβαδιά. Παραμένει σχεδόν αναλύωτο για να δημιουργεί εξακολουθητικά ανάμεσά μας αισθήματα φιλικά, κοινωνικά, χριστιανικά. Η θρησκευτική ιστορία του Πάσχα κρατάει από πολύ μακριά ο εορτασμός του Πάσχα πιθανό να είναι συνέχεια των αρχαίων ανθυστηρίων που τελούσαν προς τη μήν του Διόνυσου οι Αθηναίοι, αλλά μάλλον έχει τη ρίζα τους στην εβραϊκή γιορτή του Πεσάχ, που γιόρταζαν οι Εβραίοι για να θυμούνται τη διάβασή τους από την ερυθρά θάλασσα και την απελευθέρωσή τους από τον Αιγυπτιακό Ζυγό. Την ημέρα της γιορτής έτρευαν άζυμο ψωμί, ψημένο αρνί και αυγά κόκκινα. Στα χρόνια τα χριστιανικά αργότερα, με απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, το 325 μετά Χριστόν, συνεχίστηκε να γιορτάζεται το Πάσχα, για να θυμούνται όμως οι χριστιανοί όχι την απελευθέρωση των Εβραίων από την Αιγυπτιακή Αχμαλωσία, με τη διάβαση της Ερυθράς, αλλά το πέρασμα του ανθρώπου από το θάνατο της αμαρτίας, στη ζωή της αλήθειας, με την Ανάσταση του Σωτήρως, μετά την πτώση του Βυζαντίου, ο τόπος μας κατακλίστηκε από πολλές και άγριες εχθρικές κατεβασχές και δέχτηκε μύριες ταπεινώσεις και ξαναγκασμούς. Όμως, χάρη σε μια μικροευημερία της βιωτίας στα χρόνια της Φραγκοκρατίας, χάρη στην ελληνίδα γυναίκα του άρχοντα της Λιβαδιάς, Γουλιέλμου Δελαρός, Ελένη, θηχατέρα του σεβαστοκράτορα μεγαλογλαχίας Ιωάννου Αγγέλου, χάρη ακόμα στα προνόμια που χορήγησαν οι Καταλανείς στη Λιβαδιά, ύστερα από τη νίκη τους κατά των φράγκων, και χάρη σε μια κάποια ευγένεια των Ιταλών που διαδέχτηκαν τους Καταλανούς, διατήρησε λίγο πολύ η πόλη της Λιβαδιάς την αυτοδιοίκησή της. Εξαιτίας όλων αυτών και ίσως πάνω από όλα αυτά, η αντοχή των κατοίκων μπόρεσε να πετύχει την αυτοτέλεια στον τρόπο της ζωή που αναγκάστηκαν να τη σεβαστούν και οι τελευταίοι του τόπου, Τούρκοι. Και το έφερε και οι τύχη να ορίσουν οι Τούρκοι τη Λιβαδιά, πρωτεύουσα όλη της τερεάς Ελλάδας και να την ονομάσουν Ρούμελης Βλαετή. Έτσι, η Γκαιούρ Λιβαδιά, όπως την αποκαλούσαν και αλλιώτικα οι Τούρκοι για την ελληνικότητά τη, ευτύχησε να κάνει σεβαστά όλα τα ταήθη και τα έθιμά της. Ευτύχησε ακόμη να αποκτήσει και τους πιο λαμπρούς δημογέροντες τη σκλαβωμένης πατρίδας μας, που συντέλεσαν, όχι λιγότερο, να δημιουργηθεί ένα πνεύμα φιλελευθερισμού στο λαό της. Νεκρό ξάπλωσε με μιας ολυβαδίτης, μέγας ναυμάχος λάμπρος κατσώνης ένα ζόρικο φιλικό του Μπεόπουλο, που τόλμησε σε κάποιο γλέντι να τον προσβάλλει, χινώντας του στο πρόσωπο ένα ποτήρι κρασί. Σε αυτό το φιλελεύθερο πνεύμα και σε αυτά τα εμποτισμένα με ελληνικό φιλότιμο, αξιοπρέπεια και περιφάνια ήθη και έθιμα, έχει της ρίζης το οξοχωριστός, ο ιδιαίτερος εορτασμό του Πάσχα στη Λιβαδιά. Ο ελεύθερος τριήμερος εορτασμό του στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, που δόθηκε γενικά στους υπόδουλους είτε από σκόπιμη πρόβλεψη και πολιτική περήνεια του Σουλτάνου, είτε σαν επιταγή και δόγμα του Ισλάμ που το επέβαλε το Κοράνι, όπως παραδέχεται ο Βλαχογιάννης σε σχετικές μελέτες του, δεν διατηρήθηκε σαν προνόμιο ούτε παντού στον ελληνικό χώρο, ούτε πάντοτε. Στη Λιβαδιά, ωστόσο, δεν σταμάτησε ποτέ. Διατηρήθηκε σε όλο το διάστημα της Τουρκοκρατίας και εξακολουθεί σήμερα να διατηρείται. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ήταν ότι την πρώτη μέρα του Πάσχα έψηναν 20 έως 30 οικογένειες μαζί αρνιά, χωρίς να λείπει κανείς, σε κοινούς κατασυνοικίες λάκκους ψισταριές. Και είχε μεγάλη σημασία το πράγμα, γιατί έτσι το έθιμο γινόταν αφορμή να ομονοήσουν και να αγαπηθούν οι παρεξηγημένοι γείτονες, να ενισχυθούν οι άποροι από τους εύπορου να αδελφόθούν οι ψυχραμένοι, να ενταθούν οι σύνδεσμοι φιλίες και αγάπης ανάμεσα σε όλους. Έτσι, μεταβαλόταν το Πάσχα στη Λιβαδιά σε πραγματικό Πάσχα Άμμομων, Άγιων και Λίτρων Λίπης. Με υψηλό θρησκευτικό και εθνικό φρόνημα χόρευαν τον Τσάμικο και Καλαματιανό. Τραγουδούσαν το κάτω του βάλτο τα χωριά ή τον περήφανο αητό που δεν πήγαινε στα κατώμερα να καλοξεχημάσει και μάλωνε με τον ήλιο λεγοντάς του. ήγε για δε βαρύς κι εδώ, σ' τούτη την αποσκιούρα, να λιώσουνε τα κρούσταλα, να λιώσουνε τα χιόνια, να γίνει μια άνοιξη καλή, να γίνει καλοκαίρι, να ζεσταθούν τα νύχια μου, να γιάνουν τα φτερά μου, να έρθουν τα άλλα τα πουλιά και τα άλλα μου αδέλφια. Και μαζί με τα συμβολικά αυτά και τα λιγορικά τραγούδια που έλεγαν για να μην του καταλαβαίνουν οι Τούρκοι, έψελαν και τα αναστάσιμα τροπάρια και δοξαστικά. Αναστάσιο, σήμερα λαμπρινθώμεν λαοί, Πάσχα, κυρίου Πάσχα. Τραγούδια και τροπάρια ήταν πάντα συνηθισμένα με τον κρυφό και φανερό πόθο για την εθνική του ανάσταση, την απελευθέρωσή του από τον τουρκικό ζυγό. Όταν λέγει «Ανάστασης», ο ελληνικός λαός έγραφε σε ένα πασκαλινό του διήγημα ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης «Κρυφία της χορδή αναπαλωμένη, η τα της καρδίας του, υπενθυμίζει Αυτόν και του γένους την ανάσταση και ο Χριστός και οι πατρίς συναντώτεν Αυτό ισοπαθής και ισόθεη». Τέτοιο νόημα εθνικό και χριστιανικό έκρυβε και σε αυτό αποσκοπούσε το έθιμο της κοινής ψησταριάς, που σε συνδυασμό και με την πατροπαράδοτη επίσης φιλοξενία των κατοίκων της Λιβαδιάς εξακολουθεί να επαναφέρει τους ξανιτεμένους, έστω και για λίγο, στη γενέθλια γη, να τους ξανασυνδέει με το χθες, να τους θυμίζει εκείνος που έφυγαν από τη ζωή, να του αδελφώνει με αυτού που μένουν και γενικά να τους γεμίζει την ψυχή χαρά και ευχαρίστηση, όπως και του κάθε επισκέπτη. Στον τρόπο αυτό του εορτασμού του Πάσχα και σε ένα πλήθο άλλα παρόμοια έθιμα και παραδόσεις γύρω από γιορτές και συνήθειες του τόπου, οφείλεται το ότι η Λιβαδιά υπήρξε μια από τις πρώτες πόλεις της πατρίδας μας που ανεπιφύλακτα ρίχτηκε στο Μεγάλο Αγώνα και πρώτη, έπειτα από την απόμακρη Καλαμάτα, ανέπνευσε τον αέρα της λευτεριάς. Χάρη σε αυτά τα έθιμα έγινε η δασκαλωμάνα των κλεφτών και δίδαξε με το στόμα του Γερολιβαδίτη πολεμιστή που σε βαθιά σπηλιά έλειωνε τα σύμι και έφτιαχνε κουμπιά όλα τα τερτύπια και τα μυστικά της πολεμικής εκείνου του καιρού τέχνης. Σε αυτά τα έθιμα οφείλονται οι και τα κατορθώματα των παιδιών της το ολοκάυτομα τη Σαλαμάνας, η αντίστασή της στις ορδές του Κιοσέ και του Βριώνι, η πυρπόλησή της και η ηρωική της στις 26 Ιουνίου του 1821, έξοδος με τα σπαθιά στο χέρι των πολιορκημένων κατοίκων της, πρώτη υποδίδαχμα στο δράμα του μεσολογιού και τόσα άλλα που μετέβαλαν την ιερή της γη σε μαρμαρένιο αλώνη των σκλάβων με τους δυνάστες τους και κράτησε στην τελική νίκη τη μάχη της Πέτρας που έκλεισε τον Άνισο Αγώνα και έκαμε τους ιστορικούς, Φιλίμωνα, παπαριγόπουλο, Κόκκινο και τους άλλους να μιλώνται ποιος στα γράφει τα πιο επενετικά λόγια για αυτήν. Η αιμονή της Αγέρας της Μελαχρινής αρχόντισα της Βοιωτίας να διατηρεί τα αιθιμά τη είναι ένα ελπιδοφόρο και παρήγορο δείγμα της αντοχής τη φίλη στους καταλυτικούς χήμαρους της άχαρης ισοπαίδωσης και τυποποίηση της ζωής των λαών. Και όπως με τους αγώνες, παλιούς και πρόσφατους των παιδιών της, ανυψώθηκε η Λιβαδιά σε σύμβολο θυσία και ηρωισμού, έτσι και με τη διατήρηση των ενθύμων της, πρέπει να γίνεται υπόδειγμα ήθους και χρώματος ζωής για την κλειδονιζόμενη εποχή μας. Ο σύγχρονος εορτασμός. Από τη Μεγάλη Πέμπτη κατακλείζονται οι χώροι γύρω από την πόλη της Λιβαδιάς με κοπάδια αρνιών. Πολλοί νεότεροι τώρα παίρνουν έτοιμα, αρνιά σφαγμένα από τον κρεοπόλη, μα οι γεροντότεροι το θέλουν ζωντανό. Καταφτάνουν λοιπόν στα κοπάδια και αρχίζουν το διάλεγμα του αρνιού τους. Προτιμούν να προέρχεται από ορεινό μέρο. Το ξεχωρίζουν με το μάτι στην αρχή, το σηκώνουν έπειτα για να υπολογίσουν το βάρος του, το πιάνουν στο στήθο, στα καπούλια και στην ουρά να βεβαιωθούν για το πάχος του, τα αδύνατα δεν ψήνονται καλά, συμφωνούν τέλος με τον τζοπάνι στην τιμή του και τα αγοράζουν. Των νιόπαντρων και τον οραβωνιασμένων ταρνιά πρέπει να είναι όχι μόνο μεγάλα, μα και όμορφα, γι' αυτό και τα στολίζουν με λουλούδια και χρυσοτενίες στα κέρατα, όταν τα μεταφέρουν στο σπίτι της νύφης. Μόλο που δεν είναι και μικρός μπελάς, εξακολουθούν αρκετοί να τα αγοράζουν ζωντανό. Θέλουν να ακουστεί το βέλασμά του μια δυο νυχτιές στο σπίτι και να σφαγεί στην αυλή. Το φάζουν το Μεγάλο Σάββατο, το σουβλίζουν, τα λατίζουν και ετοιμάζουν με τα εντόστιά του που τα καθαροπλένουν το κοκορέτσι, ή κρατούν άλλοι μερικά για τη μαγειρίτσα ή για γαρδουμπάκια. Μετά από τα αρνή ετοιμάζουν και τακτοποιούν το λάκκο. Ο λάκκος είναι η κοινή ψησταριά, το λάκο. ο λάκος ειναι η κοινη το μερος του κήπου, της αυλής ή της γειτονική πλατείας που θα συγκεντρωθούν όλοι οι γείτονες και το ψήσιμο των αρνιών και το πασκαλινό γλέντι. Και ο πιο φτωχός και ο πιο άπορος θα βρεθεί τρόπος ώστε να αντιπροσωπευθεί στο λάκο με ταρνίτου. του. Ακόμα και για τους χρημένους και πενθούντες της χρονιάς θα μεριμνήσουν οι φίλοι και οι γείτονες. Σαν γίνει η Ανάσταση και πριν καλά ξημερώσει, βρίσκονται στο πόδι οι επαΐοντες των οικογενειών για την ετοιμασία της φωτιάς. Φτιάχνουν ένα μεγάλο σωρό με τα κλίματα της συντροφιά που έχουν από τις παραμονές εκεί συγκεντρωθεί. Ο γεροντότερος, κάνοντας το σταυρό του, βάζει φωτιά στο σωρό με τη λαμπάδα της Ανάστασης. Οι φλόγες αγκαλιάζουν το σωρό, μα αυτοί που αναλαμβάνουν το έργο δεν αφήνουν να καούν με μια στα κλίματα. Τα ραντίζουν με νερό και τα χτυπούν με ένα μακρύ ξύλο. Έτσι δεν σταχτώνουν και γίνονται κάρβουνα. Το πράγμα χρειάζεται τέχνη και προσοχή. Γι' αυτό δίνουν και παίρνουν οι συμβουλές των ειδικών της α που γίνεται έτοιμη η θράκα και απλώνεται για να τοποθετηθούν και ψηθούν τα αρνιά. Σε όλου τους φλάκους γίνεται το ίδιο. Οι καπνοί αναρρύθμιτοι και πυκνοί ανεβαίνουν από όλα τα σημεία της πόλης και σκεπάζουν τον ουρανό. Χάνεται η πόλη μέσα σε σύννεφα καπνού και ένας κόκκινος δίσκος φαίνεται ο ήλιος που ανατέλει στο μεταξύ. Είναι ένα θέαμα συνήθιστο. Ωστόσο οι φωτιές έχουν ετοιμαστεί και τα αρνιά τοποθετούνται στους λάκους, όπως και τα κοκορέτσια, τα κοντοσούβλια, τα σικότια για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πριν ταρνιά τα αρνιά, σαν πρόχειρη Δίπλα στο λάκο τώρα, αγόρια και κορίτσια πρόσχαρα και αυτά κοινό τραπέζι με κόκκινα αυγά, τυριά, σαλάτε, και καλό κρασί. Ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα, πικάπ, αλλά και ταύλια και πίπιζες, κλαρίνα και λαούτα επιστρατεύονται και αρχίζει ένα γλέντι που ανάβει και κορυφώνεται με τραγούδια, χορούς και σταυρωτά κεράσματα. Ο κάθε περαστικός καλείται με να του τσουγκρίσει κόκκινο αυγό, να δοκιμάσει με ζε και να πιει λιβαδίτικο κρασί. Όταν το ψήσιμο των αρνιών έχει αρκετά προχωρήσει, ανταλλάσσονται φιλικές επισκέψεις και συγγενών από λάκο σε λάκο. Αθώα για τα μικρά ή αδύνατα αρνιά, πενέματα για τα παχιά και μεγάλα λέγονται και ακούγονται γέλια και απανοτές αγκάρδιες ευχές. Στον κάθε ξένο επισκέπτη, εκτός από την αυθόρμητη προσφορά που του γίνεται στον κάθε λάκο, προσφέρει και ο Δήμος, εκτός από τα χρόνια της λιτότητας, στην κεντρική πλατεία κόκκινο αυγό με ζέ και το απαραίτητο κρασί. Δρόμοι και πλατείες είναι διακοσμημένες με πασχαλινά στολίδια και χαρούμενη και γιορταστική ατμόσφαιρα κυριαρχής ολόκληρη την πόλη. Το απόγευμα, μαθήτριες και μαθητές των γυμνασίων και ηλικίων με εθνικέ όπως και ελληνικά και ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα χραγουδούν και χορεύουν στην Κεντρική Πλατεία. Το βράδυ καίγονται βεγγαλικά και κλείνεται η γιορτή της πρώτης μέρας όπως και των δυο επόμενων ημερών με απερίγραπτη λαμπρότητα. Δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι ο επισκέπτης πλημμυρισμένο από θαλκορεί οικειότητα, εγκαρδιότητα και φιλοξενία Κατά την απομάκρυνσή του επαναλαμβάνει τους στίχους του ποιητή άνυμου. Όμορφη που σε λιβαδιά, με τα πλατάνια τα ψηλά, δροσιά και ανάσα δίνης Και με τις δυο σου τις πηγές, λύθης και μνημοσύνης, ξεχνάει καθίσα από τη μια, ως έχει αλλού περάσει. Και με την άλλη δένεται, ποτές μη σε ξεχάσει.